Χριστός Ανέστη. <ΣΣΟΥΣ> Γύρτε την πόρτα και κλείστε την πόρτα κάτω. <ΣΣΟΥ> Προχτές θυμάστε ότι σας έδειξα το θαύμα του Αγίου Ιωάννου του Χρισοστόμου. Θεώρησα λοιπόν ύστερα από παρακλήσεις των ανθρώπων με τους οποίους συνευρίσκομαι, θεώρησα ότι αυτή η εικόνα δεν θα πρέπει να μείνει μοναδική, αλλά προσπάθησα να την έχετε όλοι στα σπίτια σας. Εγώ λοιπόν στη μνήμη δικών μου ανθρώπων έβγαλα πολλαπλές αυτές τις εικόνες και εγώ σας τις προσφέρω αλλά θεώρησα ότι είναι και εκ μέρου σας επιβεβλημένο να δώσετε ο καθένας ό,τι θέλει προκειμένου τα χρήματα αυτά να βοηθήσουν σε ιερούς κοπούς στη βοήθεια πτωχών στην ενίσχυση μοναστηριών στην Βοήθεια ασθενών και ούτω καθεξή. Η κάθε μία εικόνα έχει ένα ευρώ και κάτι. Τόσο κοστίζει. Εσεί όμω θα δώσετε ο καθένα ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Από μηδέν ευρώ μέχρι χίλια όσα θέλει και σήμερα θα μπορέσετε να πάρετε πέρα από τη δική σας και άλλη μία γιατί κάποιοι ενδεχομένω να θέλουν να δώσουν και κάπου άλλο αν θέλετε παίρνετε πάλι μόνο μία δεν θα υποχρεώνεστε για τίποτα ούτε για να πληρώσετε μην βγείτε έξω και λέτε ότι ο μας έκανε να μας έκδαρε και μας επήρε τα, τα μεδούλια μας. <Συκλή> λοιπόν, με ξέρετε, άλλωστε τόσα χρόνια εδώ είμαι. Σας λέω λοιπόν, εγώ την κάνω προσφορά. Από αυτά εγώ δεν θα πάρω μία και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ, ευτυχώς που υπάρχουν και τα μαγνητοφωνάκια και γράφουνε. Θα σας δώσω λοιπόν τις εικόνες, εγώ τις δίνω δωρεάν. Αλλά σα είπα καλό εκ μέρους σας είναι να δώσετε ό,τι θέλετε. Άλλωστε γι' αυτό με παρεκάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι στέκουν πίσω μας και έχουν ανάγκη από μας. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο σας είπα η ευαισθησία του καθενό σα ας ενεργήσει όπω θέλει. Εγώ σας είπα μία ή έστω δύο, σήμερα εικόνες μπορείτε να πάρετε, εάν θέλετε. Το κόστο σας είπα ποιο είναι. Εμένα μου κοστίσαν ένα ευρώ η καθεμία και είπωσι λεπτά περίπου, κάπου εκεί. Ένα ευρώ και είπωσι λεπτά η καθεμια και 20 λεπτα περιπου καπου εκει ενα ευρω και 20 λεπτα η καθεμια αλλα δεν το μετράω έτσι, εγώ σας τις κάνω ήδη δωρεάν. Σας τις δίνω προσφορά. Από εκεί και πέρα εσείς αν θέλετε και ό,τι θέλετε θα δώσετε και αν θέλετε, το τονίζω αυτό εάν θέλετε και ό,τι θέλετε νομίζω είμαι σαφή ωραία στο τέλος λοιπόν θα περάσετε να σας δώσω τις εικόνες και τώρα ερχόμαστε στην Αγία μας γραφή Στο περασμένο Σάββατο, εξηγώντας τους στίχους 14 και 15, μας έδωσε ο Κύριος να καταλάβουμε πρέπει να, να ακουμπάει ο άνθρωπος Ποιο πρέπει να είναι το στήριγμά του Και ποιος άνθρωπος είναι τελικά Εκείνος που ο Κύριος τον ονομάζει Σοφόν; Και θα σας υπενθυμίσω Ότι σοφός για τον Θεόν Σημειώστε το αυτό, είναι εκείνος που ο κόσμος τον θεωρεί βλάκα. Σοφός για τον Θεό είναι εκείνος που ο κόσμος τον λιδωρεί, τον κοροϊδεύει δηλαδή. Σοφός για τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος και υπακούει στη φωνή του Θεού και δεν υπάρχουν άλλες φωνές για να Τον επηρεάζουν σοφός για τον Θεό είναι εκείνος που μέσα στην εποχή μας ακολουθεί πιστά το Ιερό Ευαγγέλιο εκείνος είναι ο σοφός Και σοφός για τον Θεό είναι εκείνος, τέλος, ο οποίος δεν κάνει τον έξυπνο μπροστά στο Θεό. Σοφός για τον Θεό είναι εκείνος, ο οποίος λέει στον Θεό, Θεέ μου εγώ είμαι βλαμένο δώσ' μου λίγη από τη σοφία τη δικιά σου. Εκείνος είναι ο σοφός Και εδώ η Αγία μας Γραφή Μας παρουσιάζει τον σοφό Ότι σοφίζεται Παίρνει σοφία δηλαδή Μέσα από την Αγία Γραφή Εκείνος είναι ο σοφός Ανοίγεις την Αγία Γραφή διαβάζεις, μελετάς την Αγία Γραφή είναι η Αγία γραφή το στήριγμά σου, το αποκούπι σου είναι η Αγία γραφή η παρηγορία στις θλίψεις σου είναι η Αγία Γραφή η ανάπαυση της ψυχής σου ε τότε είσαι σοφός είσαι σοφός όταν όλα τα άλλα τα βγάλεις στο περιθώριο ειδικά όλα τα κοσμικά βιβλία και όλα τα κοσμικά αναγνώσματα τα διώξει από πάνω σου τα διώξει από δίπλα σου παύσεις να επηρεάζεσαι από αυτά και η μόνη σου σκέψη το μόνο σου ενδιαφέρον η μόνη σου αγάπη είναι ο Κύριος και τι ζητάει ο Θεός από μας και αυτά τα βρίσκουμε μόνο μέσα στην Αγία Γραφή Αυτός είναι ο σοφός. Και αντίθετα άνου, όπως τον λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή άμυαλος άνθρωπος είναι εκείνος που ο κόσμος τον θεωρεί πανέξυπνο. Άμυαλος άνθρωπος για τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος ο κόσμος τον θεωρεί εύστροφο, άμυαλος για τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει την Αγία Γραφή με το δικό του μυαλό, σαν τους χιλιαστές, οι οποίοι χιλιαστές έχουν κάνει την Αγία Γραφή ποδοπάτημα. και την κόβουν και τη στα μέτρα τους αυτοί είναι έξυπνοι σατανάδες αλλά ηλίθιοι για τον Θεό Έξυπνο για τον Θεό μάλλον άνου για τον Θεό ανόητος για τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος διαβάζει όλα τα άλλα και προσπαθεί να μορφωθεί σε όλα τα άλλα εκτός από την Αγία Γραφή εκεί μπορεί να αποκτήσεις γνώσεις εκεί μπορεί να αποκτήσεις μυαλό κοσμικό εκεί μπορεί να πάρεις πολλά πτυχία αλλά την κατά Θεό γνώση δεν την έχεις σοφός για τον Θεό δεν είσαι θα πω μια ιστορία πολύ σύντομα όταν η Αγία Εκατερίνη η πάνσοφος ευρίσκεται στην πλάνη γιατί όπως, όποιος έχει διαβάσει την ιστορία της ξέρει ότι η Αγία Εκατερίνη ήταν κόρη δολολατρών όταν λοιπόν ευρίσκεται στην πλάνη Δεν σκέπτεται να παντρευτεί για ποιο λόγο διότι είχε ένα φοβερό εγωισμό και ο εγωισμός τις έλεγε ότι και το έλεγε στους δικούς της ότι θα παντρευτώ μόνο σε μία περίπτωση όταν θα βρεθεί για μένα εκείνος ο άνθρωπος που θα είναι πιο σοφός, πιο όμορφος, αλλά και πιο πλούσιος από μένα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα δεχτώ να παντρευτώ. Εάν έχει και τα τρία αυτά προσόντα. Πράγματι έψαξαν οι δική της να της ικανοποιήσουν την επιθυμία αλλά μπορεί να έβρισκαν ένα που ήταν πιο πλούσιος μα δεν ήταν και πιο όμορφος ή δεν ήταν πιο σοφός και συνεπώς δεν εκάλυπτε την τριπλή απέτηση της Αγίας Εκατερίνης ή έβρισκαν να είναι πιο έτσιπνος όμως δεν είχε τα άλλα δύο και έτσι απαγοητευμένοι γονεί της έμαθαν ότι σε ένα βουνό ασκήτευε κάποιος γέροντας δεν ήξεραν βέβαια ότι πρόκειται περί αγίου και Χριστιανού ανθρώπου έμαθαν ότι είναι ένας σοφός ο οποίος μπορεί και λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και πήγαν εκεί να ζητήσουν τη βοηθειά του και αυτός βέβαια πρόθυμος εδέχτηκε να συζητήσει με την κοπέλα και όταν πήγε η Αγία Κατερίνη εκεί στο κελί του και του είπε την τριπλή αυτή απέτηση που είχε προκειμένου να παντρευτεί της είπε ο Άγιος Εκείνος Γέροντας «Θα πας στο δωματιό σου απόψε και πριν πέσεις να κοιμηθείς παρακάλεσε τον Θεό τον αληθινό Θεό και εκείνος θα στον φέρει αυτόν που ζητάς. Θα στον δείξει ποιος είναι. Πράγματι η Αγία Κατερίνη πήγε το βράδυ στο δωματιό της έπεσε στα γόνατα παρακαλούσε επίμονος τον αληθινό Θεό γιατί δεν ήξερε ποιο ήταν κάποια στιγμή εκουράστηκε στην προσευχή και έπεσε να κοιμηθεί και εκεί έπεσε σε έκσταση και είδε ένα όραμα είδε μπροστά της να ανοίγεται μια κουρτίνα και πίσω από την κουρτίνα να κάθεται η υπεραγία Θεοτόκος και να έχει δίπλα της τον ιών τη τον Κύριο που ξέρετε πολύ καλά πέρα από τη σοφία που διαθέτει ο Κύριος που είναι η σοφία και εδώ από τη γη που πέρασε δεν ευρέθη άνθρωπος ομορφότερος από τον Κύριο αλλά και σαν πλούσιος έχει όλο τον κόσμο δικό του Ο Κύριος το δίπλα στην Υπεραγία Θεοτόκο ως νέος, αλλά απέστρεφε το πρόσωπό του από την Αγία Εκατερί. Και εδώ ακριβώς θέλω να καταλήξω, και εδώ ακριβώς ταιριάζει το μάθημά μας με την ιστορία αυτή που σας λέω. Η Υπεραγία Θεοτόκος τον προέτρεπε να γυρίσει το πρόσωπό του να την ειδεί. κάποια στιγμή ο κύριος τις λέγει μητέρα δεν μπορώ να την κοιδώ αυτή την κοπέλα είναι πανάσχημη είναι ανόητη είναι πάνυπτοχη τα άκουγε αυτά η Αγία Κατερίνη και κυριολεκτικά κόπηκαν τα πόδια της είχε άλλη ιδέα για τον εαυτόν της όμως ήταν τόσο γλυκής ο Κύριος που αυτή πλέον ήδη τον είχε βάλει στην καρδιά της δεν μπορώ τη λέει μητέρα φεύγουμε φεύγουμε αδύνατο να σταθώ εδώ μα τίποτα και αμέσως το όραμα χάθηκε Το πρωί αυτή κλαίοντας πηγαίνει στο γέροντα και τον ρωτάει τι Τι να κάνω. Σου άρεσε τη δε αυτό αυτός. Αν μου άρεσε ρωτάς. Γλυκύτερο άνθρωπο και ομορφότερο άνθρωπο δεν έχω ξανά συναντήσει. Τον θέλεις, τον θέλω. Μα δεν μου αρέσει. Δε, δε, δεν μου αρέσω. Δεν με θέλει εκείνος τώρα. Καλά τη λέει, μην να Πήγαινε κάτω της λέει στην Αλεξάνδρεια, από εκεί ήταν η Αγία Κατερίνη. πήγαινε κάτω, θα πας στον επίσκοπο, θα σε κατηχίσει, να σε παπτίσει, να γίνεις και εσύ χριστιανή, να κάνεις όσα θα σου πει ο επίσκοπος και θα ξαναέρθει ο νέος αυτός τη λέει άλματι αυτή δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει αυτό που της έλεγε ο γέροντας πλέον επήγε στην Αλεξάνδρεια βρήκε τον επίσκοπο κατηχήθηκε, βαπτίστηκε αγιάστηκε και όταν πήγε πάλι να ξαναπροσευχηθεί παρουσιάστηκε πάλι το ίδιο όραμα μπροστά της. αλλά τώρα ο Κύριος ήταν διαφορετικός Τώρα ο Κύριος την κοιτούσε με γλυκύτητα, ήταν ευχαριστημένος από τη μεταβολή της και όταν τον ρώτησε η Περαγία Θεροτόκος τώρα παιδί μου τι λες της απείδησε τώρα ναι, τώρα μάλιστα τη βλέπω και όμορφη και σοφή τη βλέπω και πλούσια τη βλέπω και εννοούσε βέβαια ο Κύριος τη σοφία του Θεού και τον πλούτο της χάριτος των δωρεών του Θεού και την ομορφιά την ψυχική. Και λέγει στη μητέρα του ο Κύριος, εάν λέει αυτή θέλει εμένα και εγώ θέλω αυτή. Αυτή μόλις που τόλμησε να σηκώσει τα μάτια της και με δάκρυα να πει ότι ναι Κύριε, δεν σε αλλάζω, εσένα Θεό. Και τότε ο Κύριος τις έδωσε ένα δαχτυλίδι στο χέρι, το οποίο εις ανάμνησην αυτού του θαύματος ακριβώς το μοιράζουν εκεί κάτω όποιοι πηγαίνουν στο Σινά να προσκυνήσουν. Και... πλέον η Αγία καθιερώθηκε στη συνείδηση των πιστών ως νύμφη του Χριστού Εκατερίνη αυτό λοιπόν το είπαμε το αναφέραμε αυτό το περιστατικό ακριβώς για να δούμε ποιος είναι ο σοφός καταθέων και ποιος είναι ο άμυαλος καταθέων. και τέλος να επαναλάβω με δύο λόγια μόνο το άλλο το οποίο μας είπε ο Κύριο Διαβάζεις την Αγία Γραφή και θες να την καταλάβεις αλλά έχει υπόψη σου ότι το γνώρινό νόμον διανοίασε στην αγαθής για να καταλάβεις δηλαδή τον νόμο του Κυρίου πρέπει να έχεις Άγιο μυαλό Για να καταλάβεις τον νόμο του Κυρίου είπαμε πρέπει να γίνεις βλάκας για τον κόσμο. Τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις την Αγία Γραφή. Να λες όπως έλεγαν οι προφήτες Κύριε εγώ δεν ξέρω τίποτα εγώ έλεγε ο προφήτης είμαι γη και σποδός δηλαδή είμαι χώμα και στάχτη δεν είμαι τίποτα εγώ Χριστέ εσύ φωτισέ με, να καταλάβω. Λάρι Κύριε και ο δούλος σου ακούει έτσι παίρνουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας και διαβάζουμε με τη συνείδηση ότι δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε τίποτα αυτό θα του λες του Κυρίου δεν ξέρω τίποτα δεν είμαι τίποτα γη και σαπίλα και σκουλίκι και άμα το λες αυτό και το πιστεύεις, τότε ο Κύριος θα σε φωτίσει. Και όπως τους αγραμμάτους μαθητές τους έκανε πάνσοφους και έβγαιναν στον κόσμο και μιλούσαν όλες τις γλώσσε του κόσμου και όλοι τους καταλάβαιναν, έτσι θα σου δώσει και σένα ο Κύριος Σοφία. Και όπως αυτόν τον άνθρωπο που σας έχουν ξαναπεί, που δεν ήξερε καθόλου γράμματα, τον αξίωσε ο Θεό να διαβάζει την Αγία Γραφή και μόνο την Αγία Γραφή, αυτή ακριβώς είναι η σοφία του Θεού. Αυτά εν ολίγης είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο. Και συνεχίζουμε τώρα στους δύο επόμενους τοίχου τον στίχο 16 και τον στοίχο 17 και διαβάζουμε σιγά σιγά και ερμηνεύουμε πας πανούργο πράσι μεταγνώσεως έτσι λέει εδώ κάθε πανύργος λέει άνθρωπος κάνει κινήσεις σοφές Εμείς έχουμε συνδυάσει τη λέξη «πανύργος» στο μυαλό μας δίνοντάς τις κακό νόημα. Και έτσι όταν λες πανούργο ο άνθρωπος αυτός είναι πανύργος. Εννοεί ένα δολοπλόκο άνθρωπο εννοεί ένα μηχανοράφο άνθρωπο, έναν ύποπτο άνθρωπο, ένα επικίνδυνο άνθρωπο που με την εξυπνάδα του, την πανουργία του, δηλαδή ετοιμάζεται να κάνει κακό. Πανούργος είναι ο διάβολος, ο οποίος με την κακιά αυτή έννοια που έχουμε δώσει στη λέξη «πανούργος» Είναι εκείνος ο οποίος μηχανεύεται συνεχώς την καταστροφή της ψυχής του ανθρώπου. Όμως ο Κύριος στη λέξη αυτή και στο σημείο αυτό που για το οποίο μιλούμε στη λέξη αυτή έχει δώσει υπέροχο νόημα. Και τι σημαίνει πανούργος. όντω είναι ο πανέξυπνος άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει καταλάβει το νόημα της ζωής και τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτός είναι ο σοφός. Σοφείστε εσείς αδελφοί μου. Και ξέρετε γιατί είστε σοφείς. Γιατί τουλάχιστον θέλετε να σοφείτε. Και αυτός είναι ο σοφός. Εκείνος που ζητάει τη σωτηρία του. Οι άλλοι, οι σοφοί του κόσμου, εκείνη που έβγαλαν από το μυαλό τους και των Χριστών και την Αγία Γραφή και τη σωτηρία και τον Παράδεισο και την κόλαση τα έχουν βγάλει όλα από το μυαλό τους και το μυαλό τους μόνο δουλεύει τώρα στη διαστροφή της Αγίας Γραφής και στη σοφία του κόσμου, τη βλακεία δηλαδή του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι είναι ανόητοι, μην του θαυμάζετε αυτούς πρώτα πρώτα βλέπετε το δείχνει και η εμφανισή του βλέπει την τηλεόραση λέει θα σας, θα σας δείξουμε τώρα λέει μια μεγάλη φυσιογνωμία του θεάτρου και βλέπεις ένα γέρο μια, μια κοτσίδα κάτω εδώ, το μαλλιά του κάτι σκουλαρίκια εδώ στη μύτη του απάνω τράβα να θαυμάσεις τώρα το διανοούμενο να θαυμάσεις τώρα γελειοποιηθήκαμε γελειοποιηθήκαμε σοφός του κόσμου Σοφός. Άνθρωπος περιοποίησης. Αυτή είναι η άνθρωποι περιοποίηση του κόσμου. Η γεγίη δηλαδή. Ενώ ο σοφός άνθρωπος του Θεού τι λέει εδώ. Πράσι μεταγνώσεως. Ό,τι κάνει λέει το σκέφτεται. και όταν λέει εδώ το σκέφτεται το μυαλουδάκι του δουλεύει με τη γνώση του Θεού και όταν ο άνθρωπος σκέφτεται με γνώση και γνώμονα των Θεών ξέρετε τι λέει μέσα του εντάξει αυτή η ζωή είναι ένα πέρασμα μετά που πάμε αυτή είναι η άκρα σοφία του κόσμου Δεν είναι τα γράμματα, δεν είναι οι γνώσεις Δεν είναι η σοφία, δεν είναι τα πτυχία Ο σοφός είναι εκείνος ο οποίος καταλαβαίνει τι Ένα ερώτημα έχει μέσα το μυαλό του Έχει οπίδους. Κοίταξε να πεθάνεις πριν πεθάνεις Για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις Όπως έλεγε σε ένα μοναστήρι που είχα διαβάσει ένα ωραίο, Αυτό το ωραίο γνωμικό Αυτή είναι η σοφία του Θεού να πεθάνω εδώ στον κόσμο να πεθάνουν τα πάθη μου να πεθάνουν οι, οι αμαρτίες μου να πεθάνουν οι βρωμιές μου αυτό να γίνει πριν έρθει ο φυσικός θάνατος που το ώστε όταν θα έρθει ο φυσικός θάνατος και θα περάσω στην άλλη ζωή τότε να ζήσω αιώνια αυτό δεν θέλετε ή δεν το θέλετε αυτό θέλετε αυτή είναι η ουσία της ζωής Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε ούτε για να φάμε, ούτε για να πιούμε, ούτε για να τα οικονομήσουμε, ούτε για να γίνουμε πιο πλούσιοι, ούτε για να φτιάξουμε περιουσίες. Ένας παππούλης εδώ στην Πάτρα μου είχε πει μια φορά το εξή, Ωραίο, ωραίο, σοφό πράγμα, σοφό, σοφό γνωμικό. Μου λέει η μου, λέμε το σπίτι μου το σπίτι μου το σπίτι μου, το σπίτι μου περιοσία μου. Σήμερα δικό μου, αύριο του παιδιού μου μεθαύριο αλωνού, στο τέλος καλενός Αυτό είναι το σπίτι μου. Ποιο θα το πάρει μαζί του το σπίτι του, το πάρει κανείς. Όλοι το διεκδικούμε, όλοι δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου για το σπίτι, σφαζόνται, βγάζουν τις καραμπίνες και σκοτωνώνται για εκείνο που θα μείνει εδώ. Για εκείνο που δεν πρόκειται κανείς να το πάρει κοντά του, εδώ θα μείνει. Δεν το καταλαβαίνω. Εδώ είναι η σοφία, αυτή είναι η σοφία του κόσμου. Εδώ λοιπόν είναι η σοφία του κόσμου, η σοφία του Θεού. Να καταλάβεις να νιώσει, να νιώσει ποια είναι η ουσία της ζωή αυτή. Και η ουσία είναι ο παράδεισος ατροφίου Η ουσία δεν είναι ούτε τα σπίτια Ούτε η κοσμική σοφία Να πάρω πτυχία Και άμα πήρα πτυχία και τι έγινε <ΣΣΣ> Τι έγινε Σε τι υπερέχω εγώ Υπερέχω σε τίποτα Σε τίποτα Ποιος είναι αυτός που υπερέχει Πραγματικά υπερέχει Είναι εκείνος ο οποίος έχει Τη σοφία του Θεού και ζει κατά Θεών εκείνο υπερέχει εκείνος είναι ο Άγιο. Ποιο υπερέχει, Υπερέχει ο Πατήρ Παΐσιος Υπερέχει ο Πατήρ Πορφίλιο. Και άμα ο πατριάρχης έχει πάρει πτυχία, και τι να τα κάνω, να τα, τα πτυχία. Για μένα σοφός είναι ο Άγιος εκείνος που βαδίζει κατά Θεών εκείνος που τιμά το Λόγο του Θεού βλέπεις ο πανύργος, ο πανέξυπνος άνθρωπος πράσι μεταγνώσεως πανύργος, πανέξυπνος ποιος ήτανε εκείνος ο τυφλός που σα είπα προχτές που τα να του ευωδίαζαν όταν πήγαν να, τα, να κάνουν εκταφή αυτός ήταν ο πανύργος, πανέξυπνος άνθρωπος αυτός βλέπετε είχε πιάσει το νόημα Κανείς δεν ήξερε τι έκανε εκεί πέρα που στεκόταν. Κανείς. Και αυτό συνεχώς έλεγε τον Κύριο Ιησού Χριστό έλεγε. και μπάς και ήξερε πέρα από την προσευχή και κανείς άλλος τι έκανε και στο σπίτι του. Άγιος άνθρωπο. Τι θα έκανε. Την εισδία του, την ασκησή του. Αυτό θα έκανε. Να όμως τι κέρδισε αυτός ο άνθρωπος για τον κόσμο ότι ήταν ένας χασούλης ένας γεράκο, ένας βλαμένος, ένας κακομύρης όπως του λέει ένας κακομύρης που κάθεται εκεί ε, αξίζει όσο και το χώμα που πατάει αυτό λένε αξίζει όσο και το χώμα που πατάει και όμω για τον κύριο αξίζει όσο ο κόσμος ούλος Ποιο είναι ο σοφός. Αυτό, Ο σοφός ποιος είναι Δεν είπε ο Κύριος, ποιος είναι κύριος? Εκείνος ο οποίο λέει Δεν πουλάει την ψυχή του Ούτε κι αν του χαρίσουν τον κόσμο Έτσι δεν είπε Έτσι δεν είπε Τι γαροφελίσει άνθρωπον Έτσι, Για να σας θυμίσω τα λόγια εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού ορίστε να η σοφία του Θεού πάρε τον κόσμο όλο. Γίνε, γίνε για 50 χρόνια 60 χρόνια 70 χρόνια 100 χρόνια ζήσε ως κοσμοκράτορας πέσε ότι ο σατανάς που είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνας του σου χαρίζει Α πούμε, σου χαρίζει να κουμαντάρει και τι εναέρειε δυνάμει και τι υποχθώνιε δυνάμει, να κουμαντάρει όλο τον κόσμο. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Πόσο θα το χαρίσεις, 50, 60, 70, 80, έκανε. Μετά θα γίνει ο Άρχοντα τη Κολάσο θα είσαι μια ζωή αγκαλιά με το διάολο όπως είπε πολύ καλά ένας ιερέας σε μια γυναίκα που πρωτοποιεί για εξομολόγηση της λέει άρδερ εξομολογήσουνα σε έβλεπα της λέει να είσαι αιωνίος αγκαλιά με το νεοσφόρο κατάλαβες <Καταλώβες> αυτό είναι γι' αυτό ο πανούργος ο πανέξυπνος άνθρωπος τι βλέπει αυτό που πάει να κάνει να το κάνει μεταγνώσεως να ξέρει τι πάει να κάνει να μην κάνει μούρλες να μην κάνει βλακίες να μην προσαρμόζεται στα κοσμικά να μείνει κολλημένος στον Θεό και αντίθετα τι λέγει παρακάτω ο άφρον ο άμυαλός εξεπέτασεν εαυτού κακία κομπάζει λέει κομπάζει ο άμυαλος καμαρώνει γιατί καμαρώνει Του είδατε υβρίζουν τον Κύριο και καμαρώνουν καλέποροι άνθρωποι διασύρουν την Ανάσταση του Κυρίου υβρίζουν το Άγιο Φως και τρίβουν τα χέρια τους από χαρά τόσο βλαμένοι στο μυαλό είναι τόσο ηλίθη είναι τα έχουν βάλει με τον Κύριο και νομίζουν ότι είναι εξυπλάκηδες αυτό λέει εδώ ο Άφρον λέει εξεπέτασε αυτού κακία δεν φτάνει λέει ο Άφρον ότι έχει την κακία μέσα του τη βγάζει ακόμα και εναντίον του Θεού την πετάει στα μούτρα του Κυρίου και δεν σκέφτεται ο Βλαμένος ο Βλαμένος δεν σκέφτεται ότι είτε η πέτρα πέσει στο αυγό είτε το αυγό στη πέτρα το αυγό θα σπάσει η πέτρα δεν σπάει και η πέτρα είναι ο Χριστός βλέπεις η βλακία τον... γι' αυτό το λέει άφρονα είναι δηλαδή ποιο είναι ο άφρονος, είναι όπως το είπε πολύ ευφυός κάποιος ο μιλητής, είναι εκείνος λέει που βγαίνει επάνω στην καράτσα και φτύνει τον ήλιο, σηκώνει τα, τα μούτρα του και φτύνει τον ήλιο για να σβήσει τον ήλιο με τα σάλια. Μα είναι βλαμένο. μα είναι βλαμένο! και τα σάλια και στα μούτρα Ποιος είναι ο ποιος είναι ο, βλαμένος, ο βλαμένος ποιος είναι, σαν να βλέπεις κάποιον να έχει πάρει χίλια, εκατό αυγά και να πετροβολάει ένα βράχο για να το σπάσει. Θα τους πάσει ποτέ το βράχο. Περιβλαμμένος. βλαμένο. Ε, αυτός είναι ο βλαμμένος. Η μανία του, η ηλικιότητά του, η ηλικιώδης μανία του, τον κάνει να σοροβολάει το βράχο με τη μια αυγά και με το μάτι. Είναι δυνατόν ο βράχος να πάθει καμιά ζημιά Τίποτα Θα τον λερώσει λίγο Αλλά μετά σε λίγο θα έρθει η θάλασσα Θα έρθουν τα κύματα και θα τον ξαναπλύνουν το βράχο Δεν παθαίνει τίποτα ο βράχος Ο Άφρον καμαρώνει για την κακία του Την παρουσιάζει Παριστάνει τον έξυπνο ο άφρονα γι' αυτό να σας πω κάτι μην τον μισείτε τον άφρονα να έφτιαστε να παρακαλάτε τον Θεό να τον φωτίσει να του δώσει να του δώσει ναι να του το δώσει να του δώσει κάποιο έντονο περιστατικό στη ζωή του προκειμένου να ακογηθεί λίγο το μυαλό του το βλακώδες μυαλό του να ακογηθεί λίγο το κεφάλι του μπάς και το μυαλό σε αυτό να παρακαλάτε τον Θεό. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Πάβλος. Εκεί στους Κορινθίους τους λέει ντρέπουμε για εσάς. Γιατί ντρέπουμε τους λέει. Γιατί εφού μέσα λέει σε εσάς στους Κορινθίους υπάρχει λέει ένας ο οποίος πήγε και κοιμήθηκε λέει με τη μητριά του. Και εσείς λέει αντί να τον φτύσετε αυτό τον άνθρωπο και να τον πετάξετε όξω, μπάσχεται να ακολουθεί το μυαλό του και συνέρθη εσείς λέει τον καλησπεράτε, τον χαιρετάτε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εφρομιάλης και τι λέει παρακάτω εγώ λέει ο Παύλος τον Τιούτων αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο λέει τον παρέδωκα τον σατανά τον έκανα δαιμονισμένο Καταστήτε η αγάπη του Παύλου, η ε, παραξηγήσιμη και εμεί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό την αγάπη. Εγώ λέω, αυτόν τον άνθρωπο τον έκανα δαιμονισμένο να τον παιδέψει ο διάολος εδώ κάτω στον κόσμο. Μα και σώσουμε την ψυχή του. Μα και σώσουμε την ψυχή του. Mm. τον λέει παρέδοκα τον σαντανά ή να παιδεύσει αυτόν να τον πεδέψει κάτω να το βάλει κάτω να το γονατίσει βάζει και ξυπνήσει το μυαλό του <σώ> <Λαταλάβατε>. <σώ> και εσείς έχετε τα παιδιά σας που πορνεύουνε, που τα έχουν βάλει έχουν βάλει τις φιλανάδες μέσα και τους φίλους προγαμιά και του τους τρώνες και το κρεβάτι ε ωραία μπράβο σας μπράβο σας η καλητία χριστιανές μανάδες και συνεχίζουμε βασιλεύς θρασίς εμπεσίτε κακά ποιος είναι ο θρασή βασιλιάς παλιά στον Ισραητικό λαό όπως ξέρετε η βασιλείς εκλέγονταν από τον Θεό ο Θεός εξέλεξε τους βασιλείς και για να γίνει ένας βασιλιάς τι έπρεπε να κάνει Επίγαιναν όλοι σε μια σπηλιά Στη σπηλιά που έμενε ο προφήτης Ο προφήτης του Θεού Και ακόμα κι αν είχαν εκλεγεί από τον Θεό Βασίλης Έπρεπε να πάνε γονατίσουν εκεί πέρα Και ο προφήτης να σηκωθεί να τους χρήσει Με το Άγιο Λάδι Ξέρετε τι μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή το μυαλό μου να σας πω. Ποιος είναι ανώτερος, ο βασιλιάς ή ο παπάς. Ως είναι ανώτερος. Αυτά που μας έλεγε η Αγία η ψυχούλα. Αυτό μας έλεγε. Ο βασιλιάς δεν μπορεί να σώσει ούτε τον εαυτό του. Ο παπάς όμως θα σε σώσει σένα. Εσύ είσαι τα κρόσκια εκείνα που κρέμονται στο λαιμό του παπά. Τι α κάνει ο βασιλιά και ο υπουργό που πάτε και γλυφώστε εκεί πέρα. θα σου κάνει, θα σε σώσει εκείνο. Και ο δεν μπορεί να σώσει αυτό το αυτό του παιδί. εσένα θα σε σώσει ο παπά. Αυτό σα συστήνει στη βασιλία του ραβού. Και γι' αυτό να παρακαλάτε τον Θεό μην εξαγηθούν οι παπάδε από τη γη. Γιατί θα αυτοί, αυτή θα είναι η οργή του Θεού, η τελευταία οργή. Η τελευταία μορφή οργή του Θεού. Θα εξαρρυφθούν από τη γη όλοι οι εκπρόσωποι του Θεού. Αυτό θα είναι το έσχατο, η εσχάτη διαφθορά πάει. Θα τελειώσουν οι εκκλησία, θα τελειώσουν οι παπάδες, θα τελειώσουν οι σποτάτες. δεν θα υπάρχει κανείς πλέον και θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε κανένας να μας πει καμιά αλήθεια ρε παιδιά, καμιά αλήθεια. Το λόγο του Θεού πει το ξέρει, δεν ξέρει κανείς όπως έκαναν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι όταν έμειναν 400-500 χρόνια στην Εχμαλωσία εχάσαν την επαφή, εχάσαν την επαφή με τον Νόμο του Θεού. Και όταν οι κυρίσαν λέγαν τι είπε τελικά ο Θεός, τι είπε στον Μωυσή, ποιος τα ξέρει. Και γι' αυτό σας το έχω πει και αυτό, όταν βρήκαν τελικά την Αγία Γραφή, την είδα πεταμένη εκεί, θαμένη κάτω στα ερήπια του ναού, που τα είχαν γκρεμίσει όλα αυτοί, οι οποίοι είχαν μπει μέσα και είχαν κυριεύσει την Ιερουσαλήμ όταν βρήκαν την Αγία Γραφή πω, πω, καθίσανε μια μέρα ολόκληρη από το πρωί μέχρι τη νύχτα τα μεσάνυχτα και διαβάζανε Αγία Γραφή όλοι. να τη χορτάσουν Ακούς? να τη χορτάσουν και εμεί σήμερα φαίνεται επειδή την έχουμε πλούσια την αγεγραμφή και την βρίσκεις ακόμα και στα περίπτερα, την πετάξαμε. Δεν μα χρειάζεται τίποτα. Βασιλεύ, θρασή εμπεσύτη κατά. Ποιο είναι ο θρασή ο βασιλιά, Σα είπα τότε οι βασιλίε πήγαν και γονάτιζαν μπροστά στον σοφό, στον άγιο, στον προφίτη. Αλλά πολλοί του βασιλεί τα καλά είδαν το στέμα, το χρυσό είδαν το σκύπτρο στα χέρια τους είδαν τους ανθρώπους να πέφτουν τα κάτω και να τους προσκυνάνε και νομίσαν ότι είναι αφεντάδες πλέον αυτοί, δεν υπάρχει Θεός και γι' αυτό αν κοιτάξετε στην ιστορία του Ισραηλικού λαού θα δείτε ελάχιστος Άγιους πραγματικά πραγματικά πέντε έξι όλοι όλοι, μεταξύ τόσων που πέρασαν επάνω από τα ανάκτορα, του, του, του βασιλείου του Ισραήλ μόνο πεντέξι ο Άγιος ο βασιλιάς αυτός ο ευλογημένος βασιλιάς ο Άγιος ένας άλλος Άγιος Ιωσίας πω, πω, μορφή μεγάλη αυτός αγάπη στο Θεό ένας άλλος Μανασίς Μανασίες ο οποίος λέει στην αρχή δεν ήτανε δεν ήταν καλός αλλά του δώσε ο Θεός, αυτό που σας είπα προημένως, του δώσε μια αρρώστια ο Θεός, του λέει, «Ετοιμάσου τα πεθάνεις». Και αυτός λέει, κρύφτηκε και έστριψε τα μούτρα, του λέει, στον τοίχο και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. «Μετανοώ, Κύριε, μετανοώ!» Και του έστειλε ο Κύριος στον προφήτη και του λέει, «Άκουσα την προσευχή σου, άντε, σε συγχωράω!» «Σε συγχωράω!» ο Εζεκίας, άλλοι Άγιοι άνθρωποι Άγιοι άνθρωποι αλλά οι περισσότεροι ήταν μύχλες, ξέρεις τι σημαίνει μούχλα ξέρεις τι σημαίνει σκουλίκια ξέρει τι σημαίνει βρωμιάριδες ξέρεις τι σημαίνει ειδωλολάτρες να τους αναδεικνύει ο Κύριος Βασιλής και αυτοί να προσκυνάνε μετά τα είδωλα όπως ο Αχάου ο Αχάου τον οποίο ο, ο Ηλίας, ο προφήτης μαζί με την Ιεζάβελ τους είχε στην καραντίνα. Η Ιεζάβελ το πλήρωσε και αυτός. Ξέρετε πώς πεθάναν αυτοί και οι δυο, ξέρετε πώς πεθάνανε. Τους έσφαξαν λέει και τα σκυλιά, τους άφησαν άταφος και τα σκυλιά επήγαινα και εκλήφανε τα αιματά Να διαβάσετε αυτά, να διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έχει κανεί στην Παλαιά Διαθήκη. «Βασιλεύ κακά» ο ασεβής Βασιλιά θα τον εγκαταλείψει ο Κύριος κι άμα σε εγκαταλείψει ο Κύριος σου έχει μονός σου τότε τότε θα κάνεις μόνο άσχημα εγκλήματα θα κάνεις, κακά θα κάνεις άγγελος δε σοφό ρίχεται αυτόν. Πότε θα σωθεί, λέει αυτό ο βασιλιάς αυτός ο βασιλιάς ξέρετε πότε θα σωθεί. Πότε θα σωθεί. Άμα ξυπνήσει, λέει κάποια στιγμή, και πάρει κοντά του έναν καλό σύμβουλο, έναν άγιο άνθρωπο. Να τον συμβουλεύει. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτά μας λέγει σήμερα ο λόγος του Κυρίου και σας είπα και άλλη φορά ότι έρχεστε εδώ και να έρχεστε εδώ όχι απλώς για να γιωμίζουμε την πνεύση αλλά να κομάστε εδώ και να έχει ουσία η παρουσία μας εδώ. Ερχόμαστε για να αγιαστούμε. Ερχόμαστε για να σοφιστούμε. Ερχόμαστε για να γίνουμε άνθρωποι του Θεού και να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Σα είπα, μετά θα περάσετε από εδώ να πάρετε την εικόνα.